Αποστολή. Έλα! Ουυυ! Ου. Τι έγινε? Ου και στα μούτρα σου! Όχι ούτε έτσι ωραία! λίζα έχω μπανάνα! Κατάλαβα! Λούμπρικο! <ΛΗ> Ναι, ναι. Τι θε. <laughs> τι να θέλω, ρε. Τι να θέλω. Τι χαρά είναι αυτοί που μα δώσαν τα παλικάρια, ρε. Ποια παλικάρια από όλα. Παλικάρια τη η φούντρια. Το... Γιατί παίρνουμε πολλέ χαρέ τελευταία και δεν μπορούμε να τι Ναι, μιλάμε για κανονική χαρά όμω. Από κανονικά παλικάρια. Α. α. Ε, είχα πάρει τη Δευτέρα και είχαμε πει τότε που η φούντρια είχε κάνει την πρόταση ότι αν θέλουν να μείνουν μετρήμενε συμβάσει. Και σε είχα ρωτήσει αν αυτό είναι όντω νίκη. Γιατί λέγαμε ότι είναι νίκη. Αυτό που έγινε είναι νίκη. Αυτό που έγινε είναι νίκη. Γιατί 2000 πόσο είπε, 2016 θα είναι με συμβάσει αορίστου.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 <ΣΡΟΥ> Αυτοκθοφρένια εκεί. Πώ. Αυτοκθοφρένια. Πώ να το πούμε αυτό. Αυτόχθονε Έλληνες πρέπει να το πούμε. αυτό. Αυτοκθοφρένια. Μπορείτε απλά να μην είστε μαλακαστά, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχά, συγχαρητήρια στους εργαζόμενους eFood για την ύπτη του. Αν και να σημειώσουμε ότι έχει βγει καινούριο eFood στο Play Store με άλλο όνομα, αλλά είναι τη Food Μην την πατήσετε μαλακαστά και πάλι και το κατεβάσετε το άλλο, καινούριο. <ΣΣΡΟΥ> Έλα, αποστολή. Έλα Έλα ρε φιλεί, για 10 χρονιά ρεγαμό το πάλι δεν θα καταφέρνω να πάω στο φεστιβάλ. Για 10 προ... χρονιά. Είμαι εμπλό ρεφελό να φτιώσουμε. Είμαι ενλό. 10 χρόνια αυτή την ημερομηνία λύπη κι εσύ. Τα ρεγαμώ το δηλαδή. Δεν έχει τύχει ποτέ. Τι να πω. Μήπω είναι... το κανονίζει κι εσύ έτσι θα... να λύπη η για να βρει δικαιολογία. <laughs> μήπω έχει ρεφορμήσει; <laughs> Έχω ρεφορμήσει, ρεφομήσει, ψηφίζω κουκουέ, αλλά φέρε. Δεν ξέρω να ψηφίσει κουκουέ; μήπω με αυτά και με αυτά καλό βλέπει και το ΣΥΡΙΖΑ, το βαρουφάκι. Πώ τι λένε ότι το φεσβάλ που έκανε το. Τέτοια του είδου πρόπερση, ωραία. Σπούτνικ, το λέγανε πώ το λέγανε. Σπούτνικ, ναι, το θυμάμαι, αστολή με ξεχωριστή επιτυχία. Ε, μιλάμε τεράστια επιτυχία. Εκεί θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω, στις Κνέτο, φεστιβάλ. Να Έτσι. Που έχει κάτι δευτερότριτο. Να πάω στο Σπούτνικ, να πούμε, που είναι Ότι καλύτερο σε φεστιβάλ κυκλοφορεί Άσε μου θέλω να στείλω Γεια σα, Αποστολίτη. Κανεί. Καλά, εσύ. Ωραία. Να κάνουμε μια ερώτηση. Ναι. Όταν φεύγει ο Μπογδάνος, πίνετε ή μεταλλάζετε εσεί ρούχα για να μην κάτσετε την ίδια καρέκλα που Κοιτάμε, απλά να μην, μην ακουμπάμε. Φέρνει δικιά σου καρέκλα. Όχι, φέρνω δικιά μου στολή. Α, ναι, μπράβο. Σωστό, ναι. Σωστό, σωστό. Αυτό ήταν πολύ καλό. Μπράβο. Ε, ναι, μωρέ. Ε, ναι, ε, ναι είμαστε ναι. λίγο χειρουργείο, αλλά τι ναι, να κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ερώτημα. Η κυρία Τρέμει καλά, καλά και ο κύριο Κουτσούμ, καλά και ο κύριο Καλαμποκή. Αλλά η κυρία Τρέμει μίλησε για Λούμεν προλεταιριά του και το κατάπιο. Και ο κύριο Κουτσούπα και ο κύριο Καλαμποκή γιατί ήταν Λούμπερν το προετρία αυτή που βγαίνει στην Μητρόπολη. ερώτημα. Να για το site ήταν, για το Λούμπεν έλεγε. Ποιο, το, το site το Λούμπεν. Το λέει Ετρέμει το είπε. Ε, εντάξει, μα το επιτρέπε τέλο. Ε. Επειδή την έχουν περιλάβει, μάλλον γι' αυτό δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι αλλά εσεί το καταλήξω. Δεν, αντιδράσετε. δεν αντιδράσαμε, όχι. Αν αντιδρούμε σε κάθε μαλαγία καθενό, είναι λίγο θέμα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά.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 Το τι το ξέρει. Νομίζω το ξέρει, πάνε μαζί. Πάνε μαζί και κάτι ακόμα. Δεν μου λε εκείνο που βγάλενε για Δήμαρχο. Που, ε, έχει σε βάλει σε ποιον από όλου του Δήμου. Στο Δήμο τη Αθήνα, στο Δήμο τη Αθήνα. Υπάρχουν τα μάτια του δημάρχου ο δυστισμό του δημάρχου Δηλαδή τέτοιο να λέμε, είχαμε καιρό να δούμε. Βέβαια, εσά σα φέρει γιατί παίρνετε δουλειά δωρεάν. Έτσι. Πέρα την τσάπα. Και κάτι τελευταίο. Για του λέου γιατί ενεί ή πιο ηλικιωμένοι κάπω είμαστε ψηλοκαβαζομένοι. Την επόμενη φορά οι μαλάτε να μην βάζουν.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 Ε, χαίρετε, Ελληνοφρένια εκεί! Ποια! Ελληνοφρένια! Ναι, ναι! Εσεί Εγώ είμαι! Ε, λοιπόν, θέλω να σα πω το εξή. Επίτε το! Ε, με ενθουσίασε πολύ ο τρόπο με τον οποίο ετονίσατε την Πέμπτη την αντίθεση μεταξύ των δύο κόσμων. Από τη μια μεριά, ο κόσμο κολουσμένο στον ήλιο και στα γέρη, που λέει και το τραγούδι. Α. Στη μυρδιά τη φρεσκάδα τη ζωή. Κόσμ... Ορίστε. Μ' αρέσει το, το ποιητικό σας ίστρος ναι. Ναι. Ο κόσμο τη αγάπη για τον άνθρωπο, του πραγματικού αξιοπέραστο, του μεγαλείου. Από την άλλη, ο κόσμο του σκότου, του ζώθου, του σκοταδισμού, των μισάνθρωπων, των σκατόψυχων, όπω είπατε κι εσείς των ρατσιστών, των φασιστών που βάζουν στο σημάδι του πιο κατατρεγμένους, του πιο ανίσχυρου. Από τη μια, το άκουσμα του επιτάφιου. Από την άλλη, να νιώσει μια ψυχική ανάταση με το άκουσμα αυτό. Από την άλλη,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 διανομέων της e έχετε γράψει ολόκληρο, κατάλαβα, λογίδιο. Ναι, λοιπόν ε, Γεια σας, γεια σας και καλή συνέχεια Να είστε καλά, γεια χαρά Γεια yeah. Απτωριογείς Ένα Τι κάνεις αγόρι μου Καλά εσύ Καλά είμαι και εγώ. Τελικά με την κηδεία που επέλεξε ο Αήμνητο, δικό μα ήταν. Okay. Τρισκευτική κηδεία, με εμά έγινε υπουργό, σχολεμένο το μισοτάκι, οπότε δεξιού είχε τον Θεοδωράκι. Τώρα μην τα λέμε τώρα. Δεν είναι, συμφωνεί. Η λυθιότητα δεν έχει όριο, δεν είχα καμιά αφιβολία. Ξέρω η λυθιότητα του μισοτάκι, τον έκανε πρωθυπουργό, υπουργό. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να σε ενημερώσω για ποιανού μιλάω, θα ταραχτεί. Του Νίκη που είπε η καραμαγήση τάνηση που. Η δικιά σου δεν περνάει έχει από το είναι. μυαλό σου, ε, το φαντάστηκα. Όλοι αυτοί που έχουν έρθει που έχουν Όχι, εκεί, ναι, ναι πολύ πάλι, καλά, καλά τα λε εσύ, πολύ καλά. Και όλα αυτά για να βάλει τη φυλακή του Αντρέα Παπαδδρέου, γιατί κάθαρε και για τη, τη, τη 17η Νοέμβρη, δηλαδή. Ά Ά δηλαδή μου, τι για κυκλοφορεί και έξω, τι κυκλοφορεί εκεί έξω, πραγματικά. Κάθε πότε πάτε στο Σύνταγμα, μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω περάσει ποτέ το Σύνταγμα. Κακώ, είναι πολύ όμοιροι σου εκεί. Mm, mm. Στην πλατεία. Mm. Του χιλιάδε εννοεί. Όχι, όχι, κάτι άλλο με κάτι τεράστιε εικόνε Παναγία και του Παπαδόπουλου. Και κάτι τράγουσε εκεί με πετραχίλια. Μάλιστα. Θα τέριαζε στο διάκοσμο της συγκεκριμένη διαδήλωση. Γεια σα Αποστολάκομι. Γεια Ναι. Γεια σας. Γεια σας και σας. Καλησπέρα, χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Τας Εσπέρας και τας νύκδας και τας κολοτριπίδας. Α, <laughs> <Ά>, ωραία γλώσσα. <laughs> Αποστολή. <ΠΡΟΟΥ> <Τι> πρώτον, θέλω να διαμαρτυρηθώ <Τι> το ότι θα μα αντιγράψει ο Τούρκο. Έβλεπε το έργο. Ναι, Είχε ναι. άποψη. το άρεσε. Θα σε έκανε μια παρατήρηση. Σα πήγω... είπε, Κώστα, αυτό δεν το κάνει έτσι, κάνε το αλλιώ. Μου είπε ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και ότι γι' αυτόν είναι ένα παράδειγμα για αντίστοιχα έργα που θέλει να κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Τι να αντιγράψει, Καλέ, τι είναι. Έχει δει τι θα αντιγράψει. <Τι> αυτά που είδε, αυτά που το έδειξε ο Δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Μποκογιάννη. Μπράβο. Όχι, μπράβο, γιατί τα ζήλεψε. Μπράβο, καλώ και να μα αντιγράψουν Τουρκαλά Με την καμία Θα κάνω δηλαδή mm. Και δεύτερον Να πω τώρα Σοβαρά το λέω Θέλω βοήθεια Σε τι Θέλω έναν καλό ψυχίατρο Μα δεν είσαι ανάγκη Γιατί <laughs> Δεν έχω ανάγκη <laughs> Μου φαίνεται πολύ καλό Γιατί έχω Ρε παιδί μου λέω Ακούω Άψολη λειτουργία. Το είπε. Που όπως βλέπουμε και από την άψολη λειτουργία του προγράμματος Ελευθερία εδώ στην πατρίδα μας. Η οικονομία δεν εκτοξεύεται. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία βλύνου. Τα σχολεία τέλεια. Τέλεια πιο τέλεια δεν έχουν γίνει ποτέ. Ο μέσο όρος μαθητών ανατάξεις στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Ε, όλα όλα τέλεια. Και εγώ βλέπω αντίθετα πράγματα στην καθημερινότητά μου. Ζω ένα μπανικό. Πετράβα ένα... στο ψυχίατρο και πάει παράτα παρά τα μα. Ε, και πού δεν το βράχο τον ψυχίατρο. Δεν με νοιάζει. Πού, πιο μπανικό. Τσα, δεν με νοιάζει. Τι πιο ψυχίατρο έχει. Αυτό, ναι, ένα μηδέν.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 Για να έρθω, είδα Ατίνα, είδα Σαλονίκη, να δω την παράστασή σου. Από πού είσαι? Είμαι στην Κύπρο. Στην Κύπρο? Στην Κύπρο. Μπορεί <χει> πας καλά. Θα ερχόσουν από Κύπρο. Κανονίστε να έρθω εγώ στην Κύπρο. Είναι αυτή που είχες βρήσει πριν από 4-5 χρόνια Όταν η κοπέλα πήρε κάτι και είπε Κάτι υπέρ των προσφύγων Αλλά είσαι τόσο ντουγάνι μερικές φορές Που δεν το πιασες. Η κοπέλα μιλούσε υπέρ των προσφύγων και εσύ την προσέβαλες <χίστρια> Κράτησε <Κιστρια> Όχι. <κανά>. Oh, γιατί? <γιλί> γιατί έτσι κακό Είμαι σκληρός <σκερός. παιρν>